Ο Τεμπέλης Βραχμάνος Μια φορά και έναν καιρό Σε ένα χωριό Ζούσε ένας Βραχμάνος μαζί με τη γυναίκα του Και τα δυο τους παιδιά Ο Βραχμάνος ζούσε διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους Κάθε πρωί ξυπνούσε Έκανε μπάνιο κοντά στο πηγάδι Γυρνούσε σπίτι Έτρωγε Και κοιμόταν ο Βραχμάνος είχε στη ζωή του όλα όσα ήθελε. Είχε μία μεγάλη φάρμα. Σε αυτήν φύτευε πολλά φρούτα και λαχανικά. Αλλά είχε μία πολύ κακή συνήθεια. Ο Βραχμάνος ήταν τεμπέλις. Η οικογένειά του ανησυχούσε αφού ποτέ δεν δούλευε ενώ κυρίως κοιμόταν. Μην μου πίσω ότι πάλι θα πέσεις να κοιμηθείς. Άντε, ξύπνα. Σήκω να πας στη φάρμα. Καταλαβαίνεις ότι τα σπαρτά μας θα χαλάσουν. Όσο και να προσπαθούσα να το ξυπνήσουν, δεν ξυπνούσε. Ο Βραχμάνος άνοιγε το ένα του μάτι, χαμογελούσε και μετά ξανακοιμόταν. Όχ, oh, είναι ανώφελο να προσπαθώ να το ξυπνήσω. Θα πρέπει να πάω εγώ στη φάρμα για να δω τι γίνεται και αν όλα βαίνουν ομαλώς. Λίγο αργότερα, τα παιδιά του άρχισαν να κάνουν φασαρία και ο Βραχμάνος ξύπνησε και έπαιξε μαζί τους. Η γυναίκα του Βραχμάνου, καθώς επέστρεφε από τη φάρμα, συνάντησε ένα σοφό άντρα. Αποφάσισε να τον προσκαλέσει στο σπίτι για φαγητό. «Α, αγαπημένε μου δάσκαλε! Δεν είχα την τιμή να σε συναντήσω εδώ και καιρό! Πρέπει να έρθεις στο σπίτι μαζί μου! Δώσε μου την ευκαιρία να σε περιποιηθώ!» Είσαι πάρα πολύ γενναιόδορη, καλή μου. Ελπίζω ο Θεός να σε έχει πάντοτε καλά. Πάμε! Καθώς η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι με το σοφό άντρα, αντίκρισε... Ευτυχώς είναι ξύπνιος! Έλα να δεις ποιος ήρθε σπίτι μας! Όταν ο Βραχμάνος είδε το σοφό άντρα, πήγε αμέσως έξω να τον καλωσορίσει. Ο άντρα και η γυναίκα περιποιήθηκαν το σοφό άντρα. Του έδωσα να φάει. Και μετά το φαγητό, ο Βραχμάνος αποφάσισε να κάνει μασάζ τα πόδια του. Ο σοφός άντρα ήταν πολύ ευγνώμων για όσα έκαναν για αυτόν. Ζήτησε από τον Βραχμάνο να κάνει μια ευχή. «Πες μου, παιδί μου, τι θα ήθελες στη ζωή. Ό,τι και να μου ζητήσει θα το κάνω πραγματικότητα. Δάσκαλε, εγώ έχω μόνο μία βαθιά επιθυμία. Δεν θέλω να ξαναδουλέψω ποτέ στη ζωή μου». Θέλω κάποιος άλλος να κάνει τις δουλειές μου για μένα. Εντάξει, η ευχή που ζήτησες θα πραγματοποιηθεί αμέσω. Αλλά να θυμάσαι, πρέπει να τον κρατάς πάντα απασχολημένο. Α, δεν πρέπει να σταματά ποτέ. Ό,τι πει εσύ δάσκαλε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αφού υποσχέθηκε να του δώσει αυτό που θέλει, ο σοφός άντρα έδωσε την ευχή του στο Βραχμάνο και έφυγε. Αμέσως μετά εμφανίστηκε ένα πέρα. <Σιουργέρω> Αφέντη μου, είμαι εδώ για σένα Κάθο επιθυμία είναι διαταγή για μένα Πες μου <Σιουργέρω> λοιπόν, τι θα ήθελες να κάνω για να σε ευχαριστήσω <Σιουργέρω> Τέλεια! Πήγαινε λοιπόν να με ρωτά γρήγορα να ποτίσεις τη φάρμα Το τέρας έφυγε με μιας <Σιουργέρω> <Σιουργέρω> <Σιουργέρω> <Σιουργέρω> Ο Βραχμάνος ένιωσε ανακουφισμένος Τώρα πια δεν έπρεπε να δουλεύει καθόλου Ύστερα από λίγο, το τέρας ξαναεμφανίστηκε Αφέντη μου, η δουλειά που μου ανέθεσες πραγματοποιήθηκε Τώρα, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω για σένα Τι λες, πότισες όλη τη φάρμα και μάλιστα τόσο γρήγορα Τι άλλη δουλειά να σου δώσω τώρα Άκου αφέντη μου, πρέπει να δουλεύω Αλλιώς εγώ θα αναγκαστώ να σε φάω ο Βραγμάνος ε. φοβήθηκε και για να μην τον φάει το τέρας, του ανέθεσε μία καινούρια δουλειά. «Πήγαινε και φρόντισε να οργώσει όλο το χωράφι». «Εντάξει, αφέντη, πηγαίνω και θα επιστρέψω πάρα πολύ σύντομα». Όταν έφυγε, ο Βραγμάνος κάθισε και ηρέμησε λίγο και σκέφτηκε. «Σίγουρα θα του πάρει πολλή ώρα να οργώσει όλο το χωράφι». Μέχρι τότε θα πάω στο σπίτι μου να φάω το φαγητό μου. Ο Βραχμάνος κάθισε στο τραπέζι με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε το τέρας. Ορίστε! Γύρισες γρήγορα! Όργωσες ολόκληρο το χωράφι! Μάλιστα, αφέντη! Τι άλλο να κάνω, πε μου! Δώσ' μου πολύ δουλειά! Ε, δουλειά, δουλειά, δουλειά! Τι δουλειά να σου δώσω τώρα! Έλα, έμπρος, έλα εδώ και παίξε με το κεφάλι μου Ο Βραγμάνος δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του Και το τέρας άρχισε αμέσως να παίζει ασταμάτητα με το κεφάλι του Μάλλον τρελάθηκε αυτός, σταματήστε τον Διαφορετικά θα μου σπάσει το κεφάλι Τι να κάνω τώρα, τι δουλειά να του δώσω Πώς να ξεφορτώ αυτό το τέρας Θα μπορούσα να σε βοηθήσω αν θέλει πραγματικά να ξεφορτωθείς αυτό το τέρας αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μου δώσεις μια υπόσχεση Εντάξει, εντάξει, πας γρήγορα Αλλιώς το κεφάλι μου θα εκραγεί Από εδώ και στο εξής θα κάνεις όλες τις δουλειές μόνος σου Δέχομαι Εντάξει, συμφωνώ Τώρα βοήθησέ με να τον ξεφορτωθώ Σταμάτα, κάνε αυτό που λέω Σταμάτα να πέσεις με το κεφάλι του Ο σκύλος μας ο στράβωσε η ουρά του Πήγαινε να την ισιώσεις «Η επιθυμία σου είναι διαταγή! Θα το κάνω αμέσως!» Βλέποντας την κατάσταση του συζύγου της, η γυναίκα έσκασε στα γέλια. <Κι> <Κι> «Σε είχα προειδοποιήσει, σωστά! Ήξερα ότι μία μέρα θα πληρώσεις για την απίστευτη τεμπελιά σου! Ορίστε τώρα, λοιπόν!» ε, «Εντάξει, πήρα αυτό που άξιζα! Αλλά το τέρας θα ισιώσει την ουρά του Μότη και θα γυρίσει γρήγορα! Τι θα κάνει μετά!» «Μα τι είναι αυτά που λες, άντρα μου!» Έχει καταφέρει ποτέ κανείς να ισιώσει την ουρά ενός κιλού; Πίστεψέ με, θα προσπαθήσει πάρα πολύ μήπως και μπορέσει να τα καταφέρει, αλλά να είσαι σίγουρο ότι δεν θα το πετύχει ποτέ. Μου έστωσες στη ζωή, αγαπημένη μου. Από εδώ και πέρα θα κάνω μόνος μου τις δουλειές μου. Δεν θα βασίζομαι σε κανέναν. <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> τι έγινε, τι είναι το σαστίο, παιδιά Α, τίποτα, γελάμε με την ιστορία με το βραχμάνο που ήκατε μπίλης <ΣΥ> Ναι, τώρα ξέρετε τι παθαίνει όποιος δεν θέλει να κάνει μόνος του τις δουλειές που πρέπει Πείτε μου, συμφωνείτε να κάνετε μόνοι σας τις σχολικές εργασίες σας Ή μήπως ψάχνετε κι εσείς να βρείτε ένα τέρας να κάνει μαγικά τις εργασίες Αντί για σας, Θε, θε, θε,